Καλή σήμερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 101,5 Radio Arta Radio Arta 101,5 Είμαστε εδώ σήμερα και σήμερα Να περπατήσουμε στον τοίχο, να πούμε τίποτα στον τοίχο να μας ακούσει ο τείχος. Το πο, πο, πο, πο. Yeah. Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι, ο Γιάννης Λαζάρου είμαι. 2681-4060, αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση. Εδώ είμαστε. Yeah. Πολλές καλημέρες στη κοζάνη ράδιο Αετός. Να πούμε και περαστικά στο φίλο μας τον Κώστα. Oh. Έχει ένα μικρό πρόβλημα υγείας. Να είναι περαστικά, να το ξεπεράσει γρήγορα, <laughs> να επανέλθει στους αέριδες. Καλημέρα στην Κύπρο μέσω RTFM του Νίκου του Αμάραντου στην Εμαία, στον Εμέα Πρέ στην Πελοπόννησο Καλημέρα σε όλους τους φίλους Γεια σου τάσο στην Πτολεμαϊδα Γεια σου Πτολεμαϊδα γενικώς Καλημέρα στα Σέρβια στο Μπίρμιγχαμ Καλημέρα στην Αυστραλία στη φίλη τη Τζένι Να σε καλά παίρνω τα mail σου Γενικά σ' όλους και σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ι... Ιντερνεδίου. Καλημέρα Θεοδοσία Θεσσαλονίκη, καλημέρα Χρήστο, στην Κυψέλη. Right. Καλημέρα σε όλους, mm -hmm. κυρίες μου και κύριοι, mm -hmm. αγαπημένο μου Ελληνόμπουλο. Mm -hmm. Φαντάζομαι ότι mm -hmm. τα σαββατοκύριακα πια, εντάξει, επειδή οι καθημερινές είναι, μπορείς mm -hmm. παρακαλώ. Mm -hmm. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, δεν τρελαίνεσαι, ε ε ε. Τρελαίνεσαι, αγλόρι μου. Ναι, ναι. Χρόνο να, να, να, να μην αφήσω. Χρόνο να μην αφήσω. Η Τουρκία θα πείσω. Κάτσε. Περίμενε, ρε, περίμενε. Τσίπρα, πρα, πρα, τσίπρα, πρα, τσίπρα, τσίπρα, τσίπρα, τσίπρα, έλα. <laughs> πολύ πετυχημένο, ναι, ναι, πολύ πετυχημένο. Θα τον βρω, έλα, γεια, γεια, Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, τα λέμε. Αυτό, ναι, ήταν πολύ πετυχημένο. Με έστειλε ένα φίλο να το δω. Λοιπόν, και έπαθα πλάκα, πολύ πετυχημένο. Λοιπόν, που λες, μεγάλε, τι σου λέγα ότι εντάξει τις καθημερινές ζει ο, ο ελληνικός λαγός μέσα στην πλέρια ευτυχία του αλλά τα Σαββατοκύριακα πραγματικά ξεδίνει απότι θα παρα, πα, παρακολουθήσετε φαντάζομαι απαξάπαντες για να δείτε τους δικούς σας λοιπόν η ΜΕΝ ε, συγκυβέρνηση ήταν στο Ναύπλιο όπου ο Πρωθυπουργό έδινε ρέστα τον ανακηρύξαν εκεί ε, τον ανακηρύξαν πόλεο τις κλειδής όχι το κλειδί της <ΣΣΣΣ> ναι λοιπόν της κλειδής ναι Λοιπόν και ε, ιδέες η Ριζέ ήταν στα Γιάννενα Όπου είναι πρώτα και στα γράμματα και στα άρματα Λοιπόν και να οι φωτογραφίες και να οι παναστάσεις Αλλά δεν έχει σημασία ας ξεκινήσουμε από τη συγκυβέρνηση yeah. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο Που yeah. Το κλειδί της καρδιάς του Αντώνη yeah. Το κρατάει η ναυπλιώθησα σύζυγός του Γεωργία yeah. Ναι σου λέω λοιπόν και το ναύπλιο άνοιξε, Έριξε τα τείχη του το Μπούρτζι του Λοιπόν oh. Και υπεδέχθη τη μορφή Την πατριωτική μορφή αυτή του Σαμαρά και Ο οποίος μας διαβεβαίωσε Ότι οι δύσκολες ώρες που περνάει η Ελλάδα Δεν θα διαρκέσουν πολύ Τώρα εσύ ξέχνα σου λέγε πριν ένα χρόνο Πριν έξι μήνες Ότι ήρθε η ανάπτυξη σε βάρεσε κατά κούτελα Έπαθες κακό ταμπλά να πούμε από, από την ανάπτυξη Τώρα στον Ναύπλιο σου λέει Αλλά δεν έχει σημασία τι λένε Είχατε ήδη το δικό σας κλειδί της δικής μου καρδιάς Μιλάω για τη γεωργία Άμα είναι ποιητή ο άνθρωπος ρε παιδί μου να πούμε. Και ανακηρύχθηκε επίτιμο δημότης του Ναυπλίου Όπου το Σούργελο, ο δήμαρχος του Ναυπλίου Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ Του είπε, πρόκειται για μεγάλο Σούργελο έτσι Σα θυμά μια πόλη που αντιστέκεται στη βία των λίγων Προσέξτε Κυρία μου και κυρία μου, έξω βέβαια δεν θα τα είδετε αυτά στα κανάλια που παρακολουθείτε, διότι εσεί δεν μπορεί να κάνετε χωρίς χωρί αντενομέγκα και τέτοια. Γινόταν το έλα να δει κλέφτη του σέρνανε, όξο από εδώ του φωνάζανε. Η Μούτζα πήγαινε σύννεφο, φάγανε και κάτι ψηλέ από τους φρουρούς της Δημοκρατίας... Λοιπόν, του φώναζαν. Δεν σε θέλει ο λαό, πάρτε μπεθερά και μπρο. Του φώναζαν απόξο... Αλλά φυσικά τώρα <coughs> δεν θα δείξουμε αυτού του τα καθάρματα τα οποία ο δήμαρχος της πόλης, ο δήμαρχος της πόλης ε, τα ονόμασε αντίσταση των ολίγων Κατάλαβες. το θέμα είναι αυτή επειδή αυτή που φωνάζαν εντάξει από τα συνθήματά τους φαινότανε ποιοι ήταν τι θα κάνει αύριο ο δήμαρχος που θα είναι κυβέρνηση γιατί ο δήμαρχος είναι, ο κάθε δήμαρχος είναι τέτοιο υποτακτικούλης που και στον Τζίπρα θα παραδώσει το κλειδί της πόλης και στον Αβραάμ Λίνκολν Άμα σηκωθεί από τον τάφο του θα παραδώσει το κλειδί της πόλης, αλλά το θέμα είναι το εξής, πόσο εύκολα η απόξω θα ξεχάσουν ότι τους είπε ε, ε, ότι αντιπροσωπεύουν τη βία των ολίγων, εκπροσωπούν τη βία των ολίγων. Θα μου πεις όσο εύκολα ξεχνάει το κόψιμο του μισθού, των δικαιωμάτων σου, την ανεργία σου, την ε, ανεφυγία. σου. Ε, ασφάλεια ζωής σου ο καθημερινός Έλληνας ακούγοντας τους πατριώτες αμαροβενιζελοκουρέλιδες να του διορθώνουν τα προβλήματα κυρία μου και κυριέ μου δεν ξέρω αν το γνωρίζεις όπως αυτή τη στιγμή η Παναγία βοηθάει τον Μπάοκ να πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα και η μοίρα η μοίρα βοηθάει και θέλει παρακαλώ που θα δίνει. Yeah. Yeah. <xton> Ξέρω, ξέρω, ναι ναι, ναι Α, είναι απατεώνες δηλαδή Καλά, κατάλα, να καλά Δυστυχώς φίλε μου Αυτά που λε. Ε, είναι καθημερινότητα Ήταν και είναι η καθημερινότητα Ήταν και είναι καθημερινότητα Γιατί όπως είπαμε και εκείνος Ο, ο, ο, ο αρχαίος πρόγονας Είπε ή ελευθερία ή η ησυχία Αλλά το, αυτό που μου είπε, Ας πούμε ότι η κυρά έχει βεστιάριο μεγαλύτερο Από τις γυναίκες του δημάρχου Αλλά τους δίνουν ε, ε, Βοήθεια στο σπίτι Κοίταξε μην ξεχνάς ποιοι κάνει αίτηση πρώτη Να πάρουν το επίδομα κοινωνικής φτώχειας Πως το λέω ο Σαμαράς Αυτοί που έχουν πισίνες και τέτοια. <κυρίζει> Σου λέγα λοιπόν Ελληνάρα μου Ότι η μοίρα Η μοίρα το θέλησε Η μοίρα το θέλησε να είμαι πρωθυπουργός Στις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας μας Τις τελευταίες δεκαετίες μα είπε ο Αντώνης Αλλά με στεναχωριέστε Σας αγαπάω Ω Είδατε τι ωραία παίρναν τα Σαββατοκύριακα οι χορτασμένοι. Θα ήθελα ειλικρινά να μας περιγράψει το Σαββατοκύριακό του Ένας άνθρωπος ο οποίος α πούμε το τετριμένο, δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Δεν έχει να πληρώσει λογαριασμούς Καλά, ά του Δεν έχει να πάρει φαΐ Δεν έχει μεροκάματο. Φοβάται μήπω βγάλει κανένα σπυρί στο χέρι, στο πόδι, στο κεφάλι. Πού να πάει, σε πιο γιατρό και φαρμακοποιό να πάει. Και δεν είναι ένα. Δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις Δεν είναι δεκατρεις Δεν είναι χίλιοι Είναι αυτή τη στιγμή κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Και οι χορτασμένοι Οι χορτασμένοι Εκτός από τα πανηγύρια που κάνουν όλη τη βδομάδα Εκτός από τα Από τη σουργελιάδα Την οποία Μας παρουσιάζουν μέσω των εντύπων τους Ηλεκτρονικών Και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα ξεσαλώνουν κυριολεκτικά Ξεσαλώνουν κυριολεκτικά τα Σαββατοκύριακα Τώρα πρόσεξε οριστε Επίσης Ευχαριστώ πολύ Οι αγρότες μου λέει εδώ ένας φίλος που στο, στο Νάφλιο, στο νάφλιο ναι, που φώναζαν για τα πορτοκάλια Όξο κλέφτες και πάρτε μπεθερά και μπρος Να πάνε σήμερα στο Δήμαρχο Αγαπητέ μου ε, Δεν θέλω να σου θυμίσω Τον του μνήμης Τσιρώνη. Θέλεις τώρα είναι γραμματέας Στο Υπουργείο Παιδείας Θυμάσαι όταν ψήφιζε τα νομοσχέδια Πατριώτη εδώ σοσιαλιστής που φώναζαν εδώ Δεν θα κατηβούν σμαρτά! Θα είδουν. Μαθαίνε έρχεται ο καναλάρχης μια μέρα τότε Φουριόζους Και μου λέει άκου να σου πω μό, τι, τι ρε καναλάρχη του λέω Ποιος είναι μου λέει στην πλατεία Και του κερνάνε ούζα και τσίπρα Και είναι μεταξύ τους εκεί και γλιντάνε Ποιος είναι μεγάλε του λέω Να πούμε ήρθω ο ποιος, Ο Τσιρόνης μου λέει Κατάλαβες Ήτανε αυτόπτης Μάρτη. Και ήταν την εποχή που ψηφίζανε με τα τέσσερα χέρια τα μνημόνια. Και αντιδρούσαν κάποιοι, φώναζαν. Δηλαδή αυτό ακριβώ θα κάνουν και στον Δήμαρχο του Ναυπλίου Μεγάλε. Δεν τελειώνει η Σκάτήλα Μεγάλε με τίποτα. Με τίποτα δεν τελειώνει η Σκάτήλα. Δεν τελειώνει η Σκάτήλα, δεν μπορεί να κάνει αλλαγή. Ε, πρόσεξε στι ομάδε, δεν κάνει αλλαγή παιχτών, κάνει αλλαγή προπονητή. Αλλά όταν και η ομάδα είναι σάπια, πέφτει κατηγορία. Αυτό έπεθει η Ελλάδα τώρα, κατάλαβε. Είναι και η ομάδα σάπια και ο προπονητής Είναι σάπι, σαπίλα πέρα για πέρα το θέμα Σαπίλα δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουν συνείδηση Αυτοί οι τύποι που το παίζουν αντιπολίτευση Και αυτοί που το παίζουν συμπολίτευση Να μην προκαλούνε αυτή τη στιγμή Αυτούς που σφάξαν πρώτους στην Ελλάδα Εργάτες, οικοδόμου, ιδιωτικούς υπάλληλου, μικρούς επαγγελματίε. Τους σφάξαν κυριολεκτικά Και τους προκα... προκαλούνε να πούμε επειδή Μηνα μπαίνει, μήνας βγαίνει, έχουν, τους προκαλούν οι αιώνιοι συνδικαλιστές έρχονται στην Άρτα να κάνουν γλέπια και χορούς γιατί λέει θα κάνουν κοινωνικό φαρμακο, φαρμακοτριβείο Ρε μπλάκα μας κάνετε Κάντε φαρμακοτριβείο και φωνάξτε αυτούς που έχουν ανάγκη πρέπει να, το, να μας το διαλαλίσετε με γλέπια και δηλαδή τι τσίπα κουβαλάτε πάνω σας για να καταλάβουμε Τα ίδια συνέβησαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο διότι όπως σου είπα ο Αντώνης, η μοίρα το θέλει σε να είναι Κοίταξε να σου πω κάτι Μπορεί η μοίρα να θέλει κι άλλα yeah. Δεν ξέρω αν θα τα δούμε Δεν ξέρω πόσο ακόμα αντέχει αυτή, αυτή η εκατοντάδα, διακοσάδα, χιλιάδα yeah. Πόσο ακόμα θα αντέξει yeah. Αλλά μεγάλη ε, η μοίρα Η ίδια μοίρα, την ίδια μοίρα έχεις Να στέλνεις αυτού τους κολογλίφτες, τους προσκυνημένους Δήθεν να διαπραγματεύονται με την Τρόικα, λοιπόν, δήθεν να πούμε και να σου λένε τώρα ότι θέλουν αυξήσεις το ΦΠΑ του τουρισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά στα λέει η Τρόικα. Εσύ είσαι ο ανεξάρτητος, με πατριώτες Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες και αντιπολίτευση Τσίπριδες, λοιπόν είσαι, είσαι, έχεις εθνική αξιοπρέπεια και η Τρόικα ακόμη... Όχι σου λέει τι θα κάνεις Σε διατάσσει να το κάνεις Και σκύβεις το κεφάλι και μιλάς Οπότε Απαντώ στο φίλο Που είπε να πάνε οι αγρότες Να του βάλουν εκεί που ξέρει τα πορτοκάλια Μάλλον στο δικό τους θα το βάλουν τα πορτοκάλια Όπως τα βάζουν κάθε χρόνο Όπως έβαλε και ο φίλος μου ο Γιάννης Εδώ τα μανταρίνια που τα πούλησε 20 λεπτά το κιλό Τι να βγάλει με 20 λεπτά το κιλό Προϊόν που αυτή τη στιγμή θα, ε, μπορούσε να πουληθεί χρυσάφι σε αγορές άλλες. Γιατί, Γιατί οι χρόνια συνδικαλιστές τον έχουν από απ το. και τα κόμματα τους έχουν από το λαιμόπιασμένο. Κυρία μου και κυρία μου, όμω μην ανησυχείς, εμφανίστηκε ο Σάλλα. Σάλλα, σάλλα, μέσα στην Πυρεό τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Ο Σάλλα, προσέξτε, είναι πρόσωπο τώρα καταλαβαίνετε, δεν είναι κανένα παιδάκι. Από αυτά που άντε να γένουμε πολιτικοί, να γίνουμε βουλευτές, να βγάλουμε, βγούμε δύο φορές να, να πάρουμε σύνταξη. Δεν ξέρω αν είσαι Η συμφωνία με τους Δανιστές λέει θα επιτευχθεί. Δεν ανησυχεί καθόλου με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να ανησυχεί εξάλλου. Όταν η οι οικονομική εγκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε και προσκυνήσανε και διαβεβαιώσανε τα διεθνή φαντς ότι μη καθόλου. Το μισό νερό έχετε στην Θεσσαλονίκη ή στην Όλο το νερό δικό σας στη Θεσσαλονίκη. Τι θέλετε. Τη Eurobank έχετε όλοι. Όπως καταλαβαίνεις μεγάλε. Σίγουρα καταλαβαίνεις γιατί εκτός του από Ελληνάρας. Είσαι και ξερόλας. Η κατάσταση είναι τελειωμένη εδώ και πολλά χρόνια. Απλά γίνεται ένα πανηγύρι αυτή τη στιγμή. Για κάποιους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι φαντάζομαι ότι τους ξέρουν μόνο αυτοί που στήσαν τις παράγκες για το πανηγύρι εμείς οι από κάτω είμαστε δύο κατηγοριών αυτοί οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με την καινούργια κατοχή λέγεμε συμπολίτευση, αντιπολίτευση και όλη αυτή η ιστορία η βολεμένη ιστορία και οι άλλοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με τίποτα με την καινούργια κατοχή μεσαία ιστορία δεν υπάρχει μεγάλη Μεσαία ιστορία δεν υπάρχει. Αυτοί όμως που δεν συμφωνούν με την κατοχή, δυστυχώς για μας, είναι ελάχιστοι. Παρακαλώ. Καλώς. Κόψη προς τα πιάρα. πιάρα. πιάρα. πιάρα. Σακάτικος. Μουσική. Άλιστα. Έλα γεια σου ρε φίλε, γεια σου. Λοιπόν κόψε σε κάτ κόψε πέρα Σε κάποιο τοίχο θα χτυπήσεις Αυτά λοιπόν μας λέει Ο, ο Σάλας. Γιατί να ανησυχήσει ο Σάλλας Γιατί δε, δηλαδή Πρέπει να σε πανίβλαξ Να μην βλέπεις Το λόγο που, που ετοιμάζουν τον Αλέξη Με τις συμμαχίες του Να κυβερνήσει Πόσο καιρό λες να κυβερνήσει ο Αλέξης? Από τη στιγμή που θα τον χρήσουν πρωθυπουργό Βάλουμε ένα στίχημα Πόσο Για να δούμε Ορίστε παρακαλώ Καλώς το Καλώς το παλικάρι Καλό καλό καλό Καλό, καλό. Τι τι είδες, πάλι για πες Για πες μάλιστα Και ο σε θέλει ο βασιλιάς Μιο Απ' την Αθήνα Ωζέρα θα σκίνησε Στην Ήπειρου να πάει Μάλιστα <blurred activity> και τα δείχνανε αυτά Οστός, οστός, οστός, οστός. έλα, σωστός Καλά να πάθεις <Κι> Θα σου ξαναπώ το γνωστό, καλά να πάθεις <Κι> Έλα καλημέρα <Κι> Ναι σου λέω από την Αθήνα ο Ζέρβας κίνησε Στην Ήπειρο να φάει <Κι> Να φάει τον Άμπακο Λοιπόν που λινάρα μου Ναι, αφού κάθεσαι και βλέπεις αυτά στη τηλεόραση Και δεις τα τοπικά κουνενέδια Τι να σου πω Αυτά μας είπε η μορφή σάλας Διότι τέτοιε μορφές έχουμε πάρα πολλέ Κυρία μου και κυρία μου το Βερολίνο έστειλε επιστολή επίσημα. Στέλνει την Ελλάδα πρώτα στο ταμείο της Τρόικα, πριν αποφασίσει η Ευρώπη ΕΕ για την αποκλειστική δανειοδότηση, και μετά θα περάσει από το δικό τη ταμείο. Από το δικό του ταμείο. Αυτά τώρα τα κάνουν οι, οι αξιοπρεπεί κυβερνώντε. Τα κάνουν οι αξιοπρεπεί κυβερνώντε. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε, προσέξτε σας παρακαλώ πολύ Ανοίξτε λίγο το, το βουλοκαίρι Τα αυτή Διαθνες Φόρουμ Με τίτλο Επενδύστε στην Ελλάδα Διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη Αυτό το διεθνέ Φόρουμ Το Επενδύστε στην Ελλάδα Διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη Που θα πάνε, πρόσεξε Θα πάνε υπουργοί της κυβέρνησης Θα είναι και εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Θα είναι η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Κάιτεμαν, διεθνής χρηματιστές και οικονομολόγοι. Αύριο, αύριο, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διοργανώνει εκδήλωση «Η Μέρα Ελλάδας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης». Το ερώτημα είναι το εξής. Τι τους καλούν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πρωτογενή παραγωγή, αγροτική, πες την θέλεις, τα έχουν κλείσει όλα. Ποιο είναι ο λόγος. μπορεί να μα απαντήσει ένα, γιατί κλείνουν κάθε προσπάθεια ενό ανθρώπου ο οποίο πάει να κάνει μία βιοτεχνία. Γιατί, γιατί, γιατί τον σφάζουν, και το μόνο που θέλουν είναι να, να, να είναι υπηρεσίε. Γιατί. Αλλά όμω, μεγάλε, το καμπανάκι τη λήξη των εργασιών θα το χτυπήσει ο υπουργό ναυτιλία ο Βαρβετσιώτης Όμω, καταλαβαίνει, μεγάλε, άμα, μόνο τα έξοδα να βάλει, αυτών οι οποίοι θα πάνε εκεί πέρα. Διότι τα πάντα τα πληρώνει η πατρίς όπως γνωρίζεις Μόνο τα έξοδα να βάλεις Θα είχανε καθετήρες στο Ιπποκράτειο για 10 χρόνια Για 10 χρόνια σου λέω θα είχαν καθετήρες στο Ιπποκράτειο Παρακαλώ Έλα Ναι, ναι, ναι, <Το> <Το> <Το> ναι, ναι, ναι. <Το> ναι. Έγινε, έγινε <Το> Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα να πούμε Τι μάσα είναι αυτό το πράγμα Ξαναλέω, παρακαλώ παρακαλώ ε, πόλεμο μυρίζονται αυτοί πόλεμο στείνουν όποια ώρα θέλουν απλά σε ρωτάω τι έχουμε πέντε χρόνια τώρα δεν έχουμε πόλεμο δεν έχουμε πόλεμο τι έχουν οι νεκροί αυτοί 7 8.000 νεκροί τι είναι οι δεκάδε χιλιάδε που γυρνάνε με τα χέρια στις τσέπες μανιοκαθαθλιπτικά άτομα πια τι είναι τι είναι τι είναι επειδή δεν φοράει τη στολή των SS ο Χαρδουβέλερ και φοράει γραβάτα λοιπόν μάλλον ο Χαρδουβέλερ θα φοράει και κουκούλα τη στολή των SS τη φοράει ο Ντάζε Μπλούμις ο Σόιμπλε κι αυτή λοιπόν τι είναι δεν είναι πόλεμος οπότε λοιπόν μεγάλε εγώ επαναλαμβάνω το απλό ότι με όλα αυτά που θα φάνε και θα πιούνε και θα πάνε αυτοί όλοι να διασκεδάσουν στη Νέα Υόρκη βαρβιτσιότιδες, υπουργοί, όλοι παρατρεχάμενο Αγόραζε καθετήρε για το Ιπποκράτιο για 10 χρόνια. Και σου λέω καθετήρε γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, όπω γνωρίζει, του άλλου του είχαν έξω από το χειρουργείο για εγχείρηση καρδιά και δεν είχαν καθετήρε και του γυρνάγαν στα δωμάτια. Αυτή είναι η Ελλάδα σου. <Τι> Οπαδέ του Σαμαρά, του Βενιζέλα, του Κουρέλα και αντιπολιτευόμενη τσιπροπαδέ. Κυρία μου και κυρία μου, το χρέο τη Ελλάδα για το 2014. Δεν είναι 322 δι που υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών αλλά είναι 580 δίσ, διότι έχουμε κρυφές χρεώσεις δανειστών που οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν υπογράψει κατάλαβες για την ακρίβεια το ανεβάζουν στα 557,8 δίσ. το κρυφό και το φανερό χρέος της χώρας λοιπόν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2014 το χρέος μπλα μπλα μπλα και το δίνει αναλυτικά Λοιπόν Εγώ θα συμπληρώσω το εξή. Το χρέος δεν είναι ούτε με τις κρυφές χρεώσεις 560 δις Το χρέος δεν ξέρουμε πόσο είναι Το χρέος Είναι όσο θέλουν Αυτοί που κυβερνάνε Την Ελλάδα Παρακαλώ Έλα Ναι, οι ίδιοι άνθρωποι με τα ίδια κόλπα με τι 100.000 λίρε για τον Ιμπραήλ και τι 180.000 για τον Κούρα. Λοιπόν, α πω μια ιστορία για μια Και αναφέρθηκε στο μισολόγιο. Όταν ήταν πολιurchημένο το μισολόγιο, ήταν ένα τύπο να πούμε μέσα ο οποίο πούλαγε στη μαύρη καφέ που πουλάγε καφέ, τι να κάνουν τα ανθρωπάκια σου λέει εδώ επί ξύλο κρεμάμενοι είμαστε δύνανοι ότι είχαν να πάρουν καφέ αυτός λοιπόν μάζεψε πολύ χρήμα το ζαλιγόθηκε το χρήμα την ώρα της εξόδου και τη καταλαβαίνει τι έπαθε το χρήμα πέρασε σε χέρια Τούρκων λοιπόν, το θέμα λοιπόν μεγάλε είναι ότι το χρέος είναι όσο ακριβώς θέλουν οι κατακτητές με τους οποίους συναγελάζονται δεν διαπραγματεύονται συναγελάζονται κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι δίθεν αντιπολιτευόμενοι παρακαλώ έτσι ναι ναι ναι ναι, ναι ακριβώς ρωτάει ένας άνθρωπος και απορεί εγώ λέει δεν είμαι οικονομολόγος αλλά πείτε μου κάτι ε, σε ένα πράγμα που χρωστάει 600 δις γιατί να έρθει να επενδύσει ένας Αμερικανός για να σε ξεχρεώσει για ποιο λόγο τι, τι είναι, σε τι να επενδύσει σε τι, άντε σου πήρε τις αχτές σου πήρε τα νησιά σου πήρε το, το, το, τους αρχαιολογικού χώρους σου πήρε τι αυτό τώρα είναι επένδυση ρε μεγάλε είναι επένδυση το να είσαι καμαριέρα σε ξενοδοχείο είναι επένδυση για, για μια χώρα το να, το, το, το να μην έχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή. Τι διάλογα δηλαδή, τους, ακούτε, ε, τους έχετε ακούσει ποτέ τι δηλώνουνε, τι λένε και τι κάνουνε. Ή μόνο έχει πρασινίσει ο εγκέφαλός σας, έχει γίνει μπλε ή ροζ, Γιατί έχουμε και τα γλαιδιά των τσιριζέων στα Γιάννενα. Εκεί να δει φωτογραφία Είναι ένα τύπος ρε παιδιά. Τον βλέπω εδώ και 30 χρόνια σε φωτογραφίε του Τσίριζα. Φοράει εκεί ένα κόκκινο μαντιλάκι, σαν, το, τον, λένε, σαν τον Νίκο τον Παπάζοκλου. Και αναρωτιέμαι, τι δουλειά κάνει αυτό ο τύπο, Ρε Πούση μου. Μάλιστα, τελευταία έμαθα ότι είναι και μισουριότσ, αρτνό. Έμαθα, είναι μισουριότσ και Και λέω, τι δουλειά κάνει αυτό ο τύπο. Απ' την Άρτα στα Γιάννενα. Μιλάμε τώρα που μιλάει ο Τσίπρας Σε κοινωνικά ιατρεία στην Άρτα να με του Σιριζαίου. Σε πορεία στην Αθήνα με τον Τσίπρα. Κλάνει ο Τσίπρα στη Λευκοσία, μυρίζει αυτό. Κλάνει ο Τσίπρα στο Βατικανό, μυρίζει αυτό. Τι δουλειά κάνει ρε Πούση μου 30 χρόνια τώρα αυτό. Με τι ασχολείται αυτό ο άνθρωπο, πώ επιβιώνει να Πώ επιβιώνει, όχι επιβιώνει, ξέχνα τώρα για να το επιβιώνει. Πώ τρώει τον παντεσπάνι του λέμε. Και κόκκινο μαντιλάκι στο λαιμό. Είναι μισουριό τσ. Άρε μισουργή τη βγάζει τη ει. Τι βγά, τι, βγα, τι πηδιά, έτσι μου Μάρκο, ο Πάρκο, κάπω τον λένε. Μέγα συνδικάλα μου λέει ο άλλο. Δεν ξέρει, μου λέει τον Μάρκο. Δεν τον ξέρω ρε πάλι κάπου. Συνδικαλιστής μου λέει από την εποχή που πέρασε τα πράγματα για να κατέβει στην άρτα. Δεν πρόλαβε να τα περάσει, περνώντα δηλαδή για να καταλάβει ερχόμενο από του στην Άρτα περνά τα πράγματα. Ο Μάρκο δεν πρόλαβε να περάσει τα πράγματα, έγινε συνδικαλιστή. Ρεκουνίστε την κεφάλά σα, ρε. Έρχονται δύσκολε μέρε. Έρχονται δύσκολε μέρε από τι οποίε δεν θα σα σώσει κανένα συνδικαλιστής Κανένα απολύτω. Βλέποντα τι φωτογραφίε του Σαμαρά να τον φυλάει ο Δήμαρχο Ναυπλίου, έτυχε να είμαι σε μια παρέα. Και, και μου τι δείχναν εκεί και γελάγανε. Λέω μη γελάτε. Στην περίπτωση που γίνει κάτι, να φωνάξετε το Σαμαρά. Λέμε τώρα μια αναταραχήρε, παιδί μου. Πε ότι οι Ορμάνοι όλοι να τσακωθούν Ολυμπιακοί Λέμε τώρα. Φωνάξτε αυτό το μπουλί με το Σαμαρά να σα. Να σας λύσουν την ιστορία Να σας υπερασπίσουν Με λίγα λόγια Αυτούς τους βουλιδες της κοινωνίας Στήλιους, Σαμαράδες Με Μάρκους πως τους λένε Να σας υποστηρίξουν τα δίκαιά σας Φωνάξτε τους δε Οπότε τι μας είπε ο αρχηγός στα Γιάννενα Παρακαλώ προσέξτε πώς... Ακούστε τους μια φορά τι λένε Ο ΣΥΡΙΖΑ Είπε ο Αλέξης δεν πρόκειται να συνυπογράψει ως αξιωματική αντιπολίτευση όσα θα συμφωνήσουν η κυβέρνηση με την Τρόικα. Μπράβο, παλαμακίστε μέχρι εδώ. Δηλαδή, ως κυβέρνηση, τι θα κάνεις? Θα υπογράψεις ως κυβέρνηση? Τι ακριβώς θα κάνεις? Αφού μας διαβεβαίωσε ο Μιλιός και ο Τρακασάκη στο city του Λονδίνου που πήγαν και συναντηθήκαν με τα φαντς, ότι όλα καλά και άγια, εσύ τι, τι ακριβώς θα κάνεις δηλαδή. Πώς αλλιώς θα, θα σε στηρίζουν τα φάντς να κυβερνήσεις. Προσέξτε τώρα. Μας είπε και το εξής ο Αλέξης. Η κυβέρνηση τρομοκρατεί το λαό με το φόβο των ATM. Πρόσεξε μεγάλε. Πρόσεξε. Τρομοκρατεί η κυβέρνηση το λαό με το φόβο των ATM. Είπε. Λες και οι αγορές θα αποφασίσουν να αυτοκτονήσουν επειδή θα υπερθέσουν. Θα στερηθούν τις υπηρεσίες του κυρίου Σαμαρά. Ο Τσίπρας τα είπε αυτό. Οι αγορέ, σου είπε με λίγα λόγια ο Τσίπρας δεν θα, θα στερηθούν μεν τις υπηρεσίες του κυρίου Σαμαρά, αλλά θα έχουν τις δικές μας Αυτό σου λέει με τη δήλωση, Ρε Μεγάλε. Γι' αυτό δεν θα στρέψουν τα. Μη φοβάσαι σου λέει, δεν θα στερέψουν τα ATM. Διότι οι αγορέ δεν αυτοκτονούν επειδή θα φύγει ο Σαμαρά. Θα είμαστε εμεί εδώ. Ο ίδιο τα λέει. Δεν θα λέμε εμεί, Ρεπουλάκι μου. Μεγάλε, Εφόσον ο Αλέξης Δεν θα δυσαρεστήσει τις αγορές Όταν θα κυβερνάει Όπως καταλαβαίνεις Τα ATM θα στάζουνε Κανονικά ε, Πως τρέχουν οι βρύσεις Απάνω στον Βουργαρέλι, Κροστάλο και η Αρχόντο Θα ρίχνουνε χρήμα Κατάλαβες μεγάλε; Λοιπόν Απίστευτα πράγματα Όταν στη Λαμία Στη Λαμία Παρακαλώ Με λιγάλα και γλυκό κρασί. Και Τσίπρο, ναι. Ναι, ναι. Α, ναι ναι. Έλα, για Με λιγάλα και Τσίπρο θα τρέχουν οι βρύσες. Ο Τσίπρας με μεγάλα πήγε και μίλησε στη Λαμία. Και φυσικά στην ομιλία του βρέθηκε και ο γιος της Ντόρας, ο οποίος από δήμαρχος τώρα έγινε περιφερειάρχης. Και η απορία είναι τι κάνανε αυτοί στη ζωή τους. Εκτός από να είναι σπερματικό δικαιώματι... Κυβερνήτες. Τώρα ο γιο τη Ντόρα είναι ο Μπακογιάννης, είναι περιφερειάρχη. Ε, θα το κάνουμε τώρα, ο οποίο μίλησε κιόλα στο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί και κάλεσε τον Αλέξη. Ο Αλέξη πρόσεξε, είναι της ίδια γενιάς τώρα. Μπακογιάννης και Τσίπρα. Κάλεσε τον Αλέξη, ο Μπακογιάννη, να οικοδομήσουν μια νέα κουλτούρα συνεργασία. Είναι η ώρα τη συστράτευσης και τη ενότητα, είπε ο Μπακογιάννη στον Τζίπρα. Είναι τη ιδέα γενιά, παιδιά. Θα το πω και α με παραξηγήσουν. Είναι παιδιά του Χάμπουργκερ. Κατάλαβε. Άντε, παιδιά. Κυρία μου και κυρία μου, απά έχουμε και το Θοδωράκητο. Όπου γάμο και χαρά υπορδείλω πρώτη. Η κυβέρνηση Σαμαρά να ορίσει αναπληρωτέ υποργού από το ΣΥΡΙΖΑ στα υπουργεία που ασχολούνται με τι διαπραγματεύσει. Ακούστε τώρα, μεγάλε, τι έχουμε να ακούσουμε και τι έχουμε να δούμε. Τι είναι ο Ποντέμος ΣΥΡΙΖΑ Στην ε, άλλαξε γραμμή Και δεν μιλάει για μονομερή διαγραφή του χρέου Στην ε, Ισπανία Και κρατικοποίηση ισπανικών τραπεζών πάντων, Και στις δημοσιοποίησεις έρχεται πρώτο κόμμα Έλα ε, Μπρος στα χνάρια που η Ποντέμος Στα χνάρια που βάδεσε ο Αλέξης Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και μου περικαλώ ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Είναι απίστευτο κυρία μου και κυρία μου Σου λέω όχι τρακόσα χρόνια να περάσουμε Αν μιλάμε, όχι χίλια χρόνια να περάσουμε Πεντακόσεις χιλιάδες χρόνια να περάσουμε όπως το λέει εδώ, Μπορδούμο, μπλλλμ, ο τύπος. <σκουσίλιο> Μεγάλε, ίσω είχε μάθει ότι λόγω των δυσκολιών στην παραγωγή ελαιολάδου, Ιταλία, Ισπανία κτλ. Η Ελλάδα ήταν σε πρώτη μουρή φέτο για το ελαιόλαδο. Ήταν η μόνη χώρα που θα κάλυπτε το ελαιόλαδο με μέση ικανοποιητικέ για του Έλληνε παραγωγού. Επειδή, όπω είπαμε, η Ισπανία και Ιταλία δεν έχουν σοδειά όμω μεγάλε. Πρέπει να σε ενημερώσουμε, τα είχαμε ξαναπεί αυτά, ότι το 75% της ελληνικής παραγωγής εξάγεται χήμα στην Ιταλία για ραφινάρισμα Και έτσι φέτος θα πλουτίσουν οι Ιταλοί και όχι οι Έλληνες παραγωγή που βρέθηκαν με αυτή την τύχη στα χέρια τους. Ήδη οργώνουν την επαρχία λοιπόν να πάρουν φθηνά το ελληνικό λάδι. Το ελληνικό λάδι λοιπόν κάνει τους Ιταλούς μεγαλεμπόρους πλούσιου, Αυτή είναι ρε, το Σαξές Story του Σαμαρά. Διότι από ό,τι μου έλεγε ένα μπορεί να κάνω και λάθο. Εδώ στην πρέβεζα λέω γιατί το, το ραφινάρετε εδώ ρε παιδί μου το λάδι. Αλλά δεν έχουμε μηχανήματα. Και πώ σου κάνω πλάκι με αυτά τα μηχανήματα να πάρετε να ραφινάρετε το λάδι. Είναι νόμος λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε. <Σμήθυν> Ορίστε. <Σμήθυν> ε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα γεια. <Σμήθυν> Είναι στην. στην Τρώνε και πίνουνε, μου λέω Άλλο καλά, λέει στη Νέα Υόρκη για επενδύσει και δεν μπορούν να, ραφι... να ραφινάρουν το ελληνικό λάδι. Το 75% καταλαβαίνετε τώρα. Γιατί είναι πουλάκι μου, του λέω. Το... Τα παίρνουνε, λέει. Έρχονται οι Ιταλοί, λέει, τα παίρνουν κοψοχρονιά. Γιατί στην Ιταλία, λέει. Υπάρχει, λέει, μπορούν να το ραφινάρουνε. Δεν μεγάλε τι να σου κάνω εγώ. Yeah! Αν τώρα κάποια από τι κυβερνήσει σου, τις σου είχε υπογράψει στον Ενωμένη σου Ευρώπη κανένα τέτοιο να υπάρχει μόνο ραφινάρισμα στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Ε, έπρεπε να ακούσεις τον συνδικαλιστή σου Ή τον κουματάρχη σου τότε Για να δούμε, να δεις τι θα κάνεις Φάτινε τώρα που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση Να τσακώσεις πέντε φράγκα να πω Παρακαλώ Τι έγινε Μουσική Και στριμπόχρονα να βγάλουν τι φωτογραφίες Αχ <γυ peanuts> Μην είσαι πυρκεμανία γιατί είσαι μικρό και τριανταφιλένιο <σομίως> Θα μεγαλώσεις και θα μάθεις <σομίως> <τέλω> Τέλω. Ε, Φεύγω κι εγώ με τελειώρου στην εκπομπή <σομίως> Πάω εδώ στην κομματική αυτή να γραφτώ Να, ρε, να σου πω α Renaissance... α, θα δώσουμε ραντεβού να γραφτούμε παρέα Αγένουμι τσιριγέοι Έλα Όπω το βλέπω ή πως με βλέπεις <Ρι> Στο μεσαίο <Ρι> yeah, yeah, yeah, yeah. <Ρι> Ναι μου λε, έτσι είναι φίλε μου Στριμώχνονταν να βγάλουν φωτογραφίες Με την Όλγα, με όλους, με τον Αλέξη <Ρι> Εκεί. Μιλάμε έπεφταν μπουνοκλοτσίδια τώρα <Ρι> Να στριμωχνονται, να, να, να, να, να έχουν μεθαύρο να λένε Να είμαν και εγώ εδώ και βέβαια, άμα του βγάλει ο γνωστό, ξέρετε, είναι ένα τύπο εδώ, γύρω, ο οποίο έχει φωτογραφίε από τη Χούντα. Mm. Όλοι αυτοί, κάποιοι τώρα που. Φέρατε, σου λέω να σου δείξει φωτογραφίε από τη Χούντα, να προσκυνάνε εδώ που είχε, είχε έρθει ο Πατακός, δεν θυμάμαι ποιο είχε έρθει. Mm. Τον έχουν στην πλάτη τον πατακό, σου λέω. Mm. Αυτό ο τύπο λοιπόν μου λέει, Ατί να του βγάλω, μου λέει. Mm. Έτσι στριμώχνονταν χτε τα Γιάννα να βγουν φωτογραφίε, να δείξουν μετά. Η μυστική, εδώ, παιδιά. Αλλά όσο για σένα που πήρε τηλέφωνο, θα μάθει. Γιατί είσαι μικρό και τριάντα φιλένιο. Μεγαλώνοντας μαθαίνεις. <Καιδεύτερο> κυρία μου, κυρία μου και αγαπημένο μου, Ελληνόπουλο. Μπον! <Καιδεύτερο> λοιπόν, λοβέρδος. Μια λοβέρδος. Αυτό δεν είναι έτσι ψυχουτικό ρε, παιδί μου. Δεν έχει μια τρέλα. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, λοιπόν θυμόσαστε την ιστορία που είχε ξεσκίσει τις οροθετικές. Που διαπόμπευσε με τις φωτογραφίες, τις τις τι φωτογραφίε τη εφημερίδα και στις τηλεοράσει. Τη θυμόσαστε αυτή την ιστορία, έτσι. Και δεν τον πείραξε κανένα. Ποιο να τον πειράξει, ήταν πόρνε, εγκληματίε στι εφημερίδε. Το 12 έγινε. Λοιπόν, η μία από αυτέ τι οροθετικέ γυναίκε αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε με ηρωίνη, αν και ήταν καθαρή εδώ και πολύ καιρό. Έμεινε στη φυλακή ένα χρόνο, λοιπόν, η Κατερίνα, με τον όμολο Βέρδου και είχε μενήσει το κράτο για το χαρακτηρισμό πόρνη ενώ δεν ήταν η κοπέλα πόρνη το δικαστήριο επέβαλε στο κράτος αποζημίως 10 ευρώ τη μέρα λες και τώρα η ζωή της Κατερίνας η, η Κατερίνα θα σηκωθεί από τον τάφο και θα ζήσει ήταν καθαρή η κοπέλα ένα χρόνο έτσι αλλά την έβαλε ο, Λο, ο, ο Λοβέρδος με τον νόμο του φυλακή Ας αφήσουμε το τι τράβεξε από τη διαπόμπευση τότε με τις εφημερίδε και τα κανάλια και τα γνωστά κόλπα και φυσικά ο Λοβέρδος ζει και βασιλεύει, είναι ένας από τους πατριώτες που σε καθημερινά και, και η Κατερίνα, F μας, η Κατερίνα μας άφησε χρόνους. Παρακαλώ. <Τι <Τι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <Τι> ναι, ναι, ναι, ναι. <Τι> Ακριβώς μεγάλε. Μου είχε πάρει ένας τηλεακροατής πριν πάρα πολύ καιρό και μου λέει ότι την εποχή που σκότωσε η νέα δημοκρατία τον Τυμπονέρα που δολοφόνησε η Νέα Δημοκρατία το Τεμπονέρα Επαναλαμβάνω Την εποχή που η Νέα Δημοκρατία Δολοφόνησε τον Τεμπονέρα Κάποια καθαρματάκια Εδώ της ΟΝΕΔ Επειδή ήταν αριστερών πεπιθήσεων Το παλιγαράκι Το πιάνανε και του λέγανε ε, ε, ε, ο, Αυτός πως του λέγανε αυτό το δολοφόνο το, Της Νέας Δημοκρατίας Κάπως τον λέγανε δεν θυμάμαι ε, Χαρδαλούπα Του λέγανε ο Χαρδαλούπα ζει ο Τεμπονέρας τον ειρωνευότανε το, το παλικάράκι, κατάλαβε. Οπότε λοιπόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σήμερα. Ο Λοβέρδο ζει και βασιλεύει. Η Κατερίνα Λε, Η Κατερίνα είναι δύο μέτρα στο χώμα. Όχι, και... oh, φυσικά δεν είναι δύο μέτρα στο χώμα. Πού να βάλει να σκάψουν τόσο βαθιά κοστίζει. Ε, είμαστε όλοι στο χώμα, μεγάλε. Μα έχουν σκοτώσει οι Λοβέρδοι. Οι Σαμαροβενιζελοτσιπρέοι. Βέβαια, ο, ο Τσίπρα ετοιμάζεται να μα βάλει. Όχι πλάκα μαρμάρινη από πάνω. Ετοιμάζεται να φτιαρίσει. Το χώμα από πάνω Μας έχουν σκοτώσει Και καθόμαστε και ανεχόμαστε Τους ιδίους Αλλά πάνω απ' όλα ανεχόμαστε τους οπαδούς τους Πώς ήταν, πόμπις Τι να κάνεις Τι να πού να πρωτοκόψεις Πού να πρωτοκουτουλήσεις Πού Λέλα. Σου λέω με πήρε ο άλλος αγαναχτή Μου λέει στρίχ, μόχνονταν, Μου λέει κλωτσόταν στα γιάννενα Κόντεψα να βγάλουν μαχαίρια Για να μπουν στη φωτογραφία Λέλα. Το καταλαβαίνει μεγάλε Πόσο τους ενδιαφέρει αυτούς αγαπητέ μου η δική σου ιστορία Αυτοί πληρώνονται απαξάπαντες από μια πατρίδα την οποία έχουν ξεσκίσει Έχουν επιδείξει πως να σου το πω διαφορετικά για να το καταλάβεις Την έχουν κατακρεουργήσει με, με όλα αυτά τα οποία, τα οποία κάνουν όλα αυτά τα χρόνια Και βέβαια πόσο του ενδιαφέρει ανέβαλαν μέσα σε 5 χρόνια σε πέντε χρόνια λοκέτο επιχείρησης δεν τους ενδιαφέρει εκείνο που μάθανε το όνειρο της ζωής τους ήταν να μπουν στο δημόσιο μπήκαν μπήκαν ως άχρηστοι πληρώνονται μετά προέκυψε το ότι θέλω εξοχικό θέλω σπίτι θέλω διακοπές στη Μύκονο αφού βλέπανε τον Αντρέα να πούμε με τη μη θέλω και αυτοί κατάλαβες λοιπόν μετά προέκυψαν αυτά τι περιμένεις λοιπόν Μεγάλη, να τους νιάξει ότι κλείσαν οι επιχειρήσει και ότι ε, από το 1 εκατομμύριο ανέργους Οι 800.000 προέρχονται από τις επιχειρήσεις που κλείσαμε Δεν τους ενδιαφέρει ρε πουλάκι μου Πώς να το εξηγήσω δηλαδή Τράβα εκεί στο κόμμα που είσαι Και βάλε μια συζήτηση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε Ρε παιδιά εδώ έχουμε 500 άνεργους που πεινάνε Χέστηκαν Στο λέω ελληνικά Χέστηκαν Πώς αλλιώ να το πω Λοιπόν Όπως επίσης αυτό, αυτή την αφέμαξη του, του λαού Δηλαδή αυτόν τον κατακαιρματισμό Έχουν φύγει Πάνω από 100.000 Έλληνες επιστήμονες έω 40 χρονών Στο εξωτερικό Οι 30.000 που σπουδάζουν στο εξωτερικό bla bla. Να σου πω κάτι μεγάλε Αν έχεις επιστήμονες σαν το δάσκαλο που είδα Που ήταν δάσκαλος λέει Και τον ρώτησε ένας Του κάνει μια ερώτηση Ποιο του λέει δεν είναι γιο τη Εκάδης Ο Πρίαμος, ο Πάρης ο Πώς τον έλεγαν τον άλλο από το Σκότωσο Αχηλέα τον Μωρέ, τον αδερφό του Πάρη Μωρέ Τον πάρει αγαπητικό σαν έπιαση η Ελένη Λοιπόν, τι και του λέει ο δάσκαλος Πρόσεξε μεγάλε, παρακαλώ Έλα Έλα Τον έκτορα, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, άκου επειδή τελειώνω, μου το μετέφερε ένα φίλο, δεν το πίστευα βέβαια. Δεν, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και του λέει ο δάσκαλο: Εμένα του λέει δεν μου αρέσει η μυθολογία. Τι είπε, του λέει ο άλλο. Μα είσαι δάσκαλο. Εδώ δεν διδάσκεται λέει η μυθολογία. Μεγάλε, αυτή είναι η παραγωγή επιστημόνων στην Ελλάδα. Τελευτα... Αυτό βέβαια τώρα όπω καταλαβαίνει. Θα πήγε όπω πήγε ο Τσίπρα. Θυμόσαστε τι είχε πει ο καθηγητή που συνάντησε τυχαία ο Τσίπρα. Σε ένα από τα πλατό που πήγαινε όταν τον ανεβάζανε για την εξουσία, καθηγητή ξέρω εγώ στο Πολυτεχνείο ότι ήταν μηχανική και τέτοια. Και του λέει: Να, έχουμε εδώ λέει τον καθηγητή σου, του λένε. Λέει, ναι, τον είχα καθηγητή. Του λέει: Κύριε Καθηγητά, ο Τσίπρα. Δεν το θυμάμαι, λέει το παλικάρι. Δεν, δεν είχε πατήσει ποτέ. Και μετά από καιρό δήλωσε για τα σημειώματα που του στέλναν τα κόμματα να προσέχει να περνά τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε γιατί ήταν τον κομμάτων. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τσίπρας. Για να μην αναφερθούμε στο τι δήλωσε στους Κούλιγκανς ο Τσίπρας για την πατρίδα, για να μην αμήν αμήν. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής μεγάλε. Ότι ο Τσίπρας και η παρέα του είναι πατριώτες και εμείς είμαστε οι αντιπατριώτες. Ο Τσίπρας και η παρέα του είναι δημοκράτε δημοκράτες και εμεί είμαστε, ξέρω εγώ, οι αντιδημοκράτες, οι φασίστες ίσως. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα πάμε κατά πέρα μεριά. Αφιερωμένο εξαιρετικά θα είναι σε όλους σας Ανοίξτε να τα ακούσουμε παρέα Παρακαλώ Ναι Πληθυό που έχασα γιατί σε αγαπούσα και θα χαρώ που γλιτώσα αφού δεν μ' αγαπά. Πληθυό που γέλασε και εγώ παραμιλούσα. Και θα χαρώ που γυρίσε και με παρακαλά. σω έγινε η αγάπη, ίσω έτσι είναι φυσικό. κάτι τραγικό Θα που σε χασά γιατί σου είναι μου και θα χαρώ που δεν διαλέξε το δρόμο τη Θα λυπηθώ που γέλασε και με την γιο μου και θα χαρώ που γυρίσε. Συγγνώμη να μου πεις, ίσως έγινε η αγάπη ίσως, ίσως έτσι είναι φυσικό. Ίσως μίσως, κι είναι κάτι τραγικό Αυτά που λες Ελληνάρα μου Να ακούμε και κανιά φορά στέλιο Γιατί τον αποκλείσαν όπως ξέρεις Το Στέλιο <laughs> Δεν είναι δημοκράτης ο Στέλιος <laughs> Είναι ο Μουτζουράκης Έχουμε Μουτζουράκηδες τώρα <laughs> Έχουμε κάτι τυπάκια Τα οποία έχουν ξεξκίσει Ό,τι ελληνικό τραγούδι υπήρχε Από συνθέτες, τσιτσάνιδες καλδάρ... Τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει Πώ να στο πω, ρε παιδί μου, Του έχουν δώσει μια άλλη, Και φυσικά, άμα δεν μπορούν οι ίδιοι να γράψουν τραγούδια, ξεσκίζουν τι δουλειέ αλλωνών. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκεί καταντήσαμε με φιλόσοφου ράμφου και πολιτικού τσιπροθεοδωράκηδες Και φυσικά, πρέπει να επαναλάβουμε ότι εμεί από εδώ είμαστε αντιδημοκράτε, αντιδραστικοί, φασίστες μη ανθρωπιστέ και όλοι αυτοί, αυτοί είναι δημοκράτε, ανθρωπιστέ και τι άλλο κανανάρχη. Ανθρωπιστές, ναι τα αφήνω τα άλλα Αυτοί είναι ανθρωπιστές, καλά λέει ο καναλάρχη. Μείνετε λοιπόν να τον ακούσετε τον καναλάρχη Θα βγει στον αέρα Σε περίπου 5 λεπτά Εμείς δεν μένει τίποτα να σας ευχα... Α, άλλο Από το να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση Και τις ωραίες παρατηρήσεις Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες Πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σα. tonen a fm Stereo.